Αγαλλιάσθε δίκοι εν Κυρίω της ευθέσι πρέπει η Εξομολογήστε το Κυρίον Κυθάραν, ψαρτηρίο δεκαχόρδο, ψάλλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενό. καλώς ψάλλατε αυτό εν αλλαλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπάμε ελεημοσύνη και κρίση του ελέγους του Κυρίου πλήρης Το λόγο του Κυρίου οι ουρανοί εστρεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού, Συνάγονο ή ασκόν, είδα τα θαλάσση, τυθί εν θησαυρή αβίσου. Φοβηθείτε τον Κύριον Πάσα, εκεί Από αυτού δε σαλευθείτε σαν πάντε οι στην Οικουμένη. Ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό είναι και εκτίστησαν. Κύριο Διασκεδάζει, βουλά εθνών, αθετεί δε λογισμού λαών και αθετεί βουλά αρχών Η δε βουλή του κυρίου ει τον αιώνα μένει, λογισμή τη καρδία αυτού ει γενεάν τη γενεά. Μακάριον το έθνος σου έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο η σκληρονομία Αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψαν ο Κύριος, είδε πάντα τους Υιούς των ανθρώπων. Εξετίμουν κατοικητηρίου αυτού, επέβλεψαν επί πάντα στους κατοικούντας την γη, ο καταμόνας κατά καρδίας αυτών ως πάντα τα έργα αυτού. Ού σώζεται βασιλεύσει δύναμη, και γίγας ού σωθήσει ισχύου αυτού. Σε αυτήν την ύποψη σωτηρία, εντεπλήθη αυτού που σωθήσετε. Ιδού οι οφθαλμοί κυρίου επί του φοβουμένου αυτών, του ελπίζοντα επί το έλεος αυτού, ρίσαστε εκφανάτωτα ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτού εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το κυρίου, ότι βοηθό και υπερασπιστή συμμονέστε. Ότι εν αυτό εφρανθήσετε η καρδία ημών, και εν το ονόματι του αυτού υπήσαμε. Γέννει το κύριο το έλεο σου καθάπερ καθάπερπιλ πίσαμεν επισέ. Ευλογή τον κύριο εν παντή καιρό, διαπαντώσει η έννοια αυτού εν το στόματί μου. Εν το κυρίω επενεθίσε τη ψυχή μου, άκουσα του απραεί και εφραντήτουσαν, μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, και εξώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον κύριο και επίκουσέ μου, και εκ των θλίψεών μου Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστηκε και τα πρόσωπα ημών που μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο και εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσαν Αυτού και εκ πασών των θλίψαν Αυτού έσουσαν Αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλου των φοβωμένων αυτών γυρίσσετε Αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος αν ήρθος ελπίζευ Αυτόν. Φοβήθηκε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι Αυτού, ότι και στην ιστέρημα της φοβουμένης Αυτόν. Πλούσιοι επτόρχευσαν και επίδασαν οι δέοι εξητούντες των Κύριων που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ φόβουν κύριου ακούσατε μου φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι είσαι στην ανθρωπο ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ή την αγαθάς. την γλωσσα σου από κακού και χείλη του μη λαλείς εδόλου. Έκλαιναν από κακού και πίεσον αγαθόν ζήτη και δίωξαν αυτήν, οφθαμή Κυρίου επιδικαίου, και ότα αυτού εις σε αυτόν. Πρόσωπον δε Κυρίου τα κατά, το εξολοφρεύς εκείς το μνημόσινον αυτών, Κι έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν, και εκ πασών των θλίψεων αυτόν, ερίσιτο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμμένης την καρδίαν και του ταπεινούς το πνεύμα τη Πολλέ θλίξει των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίζεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσε Κύριος πάντα τα οστά αυτών ένα εξ αυτών που συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών ονειρός και οι μισούντες των δίκαιων πλη με κύριο ψυχά Κύριος ψυχάς ζούλων αυτού και ο πλη με λύσουσι πάντες οι ελπίζοντες απ'αυτόν. Δόξα Πατρή και Υιό και Γιο Πνεύματι και νύν και Αγή και των αιώνων αμήν, Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξασε ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξασε ο Θεό. Αλελούι, αλελούι, αλελούι, αδόξασε ο Θεό. Κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νύχια ή αιώνα των αιώνων ομί. Δίκασον, κύριοι του αδικούντα με, πολέμισον του πολεμούντα με, επιλαβού όπλου του θηρεού, και ανάστοιχη στην βοήθειά μου. Έκχεν ρομφέαν και σύγκλισαν ξεναδία των καταδιωκόντων με, είπαν την ψυχή μου: Σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυθείτο σαν και εντραπείτο σαν οι ζητούντε στην ψυχή μου: Αποστραφήτου σαν ισταοπίσω και κατεσχυθείτου σαν υλογιζόμενοι μυκατά. Γεννηθείτο σαν οσυχνού κατά πρόσωπο να και άγγελο κυρίου εκθλίγουν αυτού. Γεννηθεί το ιωδό σου αυτών και ορίστημα, και άγγελο κυρίου καταδιώκουν αυτού. Ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδου αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή. Μου. Ελθέτω αυτό παγή, εινου γινόσκη, και η θύρα εν έκρυψε, συλλαβέτω αυτό, και εν την παγίδη πεσίτε αυτή Η δε ψυχή μου αγαλιάσεται επί το κυρίω, τερφίσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσε, κύριε τη ομοιώσει. Ριώμενο πτωχών, εκχυρό στερεωτέρων αυτού και, πτωχό, και πέλητα, από τον διαρπαζόν τον Αυτόν. Αναστάρτες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνωσκον επηρώτον με, ανταπαιδίδωσαν μη πονηρά αντι και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοθλίγμι ενεδιώμεν σάκον, και τα πίνουν εν την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόρπον μου αποσπαθήσετε ω πλησίον, ω αδελφό, ημετέρο, ούτως ευηρές του, ως περθόν και στιθοπάζον, ούτως εταπεινόμοι. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήθισαν, συνήθισαν με μάστιγες κι ού κεύνον, διεσχύστησαν κι ού κατενύχυσαν, με, μικτήρισμό, έβριξαν με τους αυτόν. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστασον την ψυχή μου από τις κακουργίας αυτών, απολεόντον τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ εν λαού βαρύ ενέσωση. Μη επιχαρήσαν, μη εκθρένοντες με αδίκως, οι με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής. Ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλλουν και εποργίν δόλους διελογίζονται, Και πλάτηναν επεμέ στόμα αυτών ήταν «Εύγε, εύγε, είδωνε οφθαλμή Είδε κύριε, μη παρασιωπήσει, κύριε, μη αποστήσετε με. Εξηγιά τη κύριε και πρόσκει στην κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου και στην δίκη μου. Κρίνομαι κύριε κατά την δικαιοσύνη σου, κύριο Θεός, και μη επιχαρεί αν Μη Μη ήπισαν πενταρδίε αυτό, έβγε, έβγε την ψυχή μου, Μη δέ ήπισαν, ατεπίω αυτό. Εσχυνθήνσαν και, και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής του, ενδυσάσκουσαν εσχύνην και εντροπή οι μεγαλορυμονούντες επεμέ Αγαλιάστοσαν και εφραμφύτουσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου, και οι πάτουσαν διαπαντός, μεγαληνθή το Κύριος, οι την ειρήνη του όλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όλη την ημέρα των έπαινών σου. Θυσινό παράνομος το μαρτάν αυτό που θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλωσαι ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομία αυτού και μεσύσαι, τα ρήματα του στόματο αυτού ανομία και δόλου. Ού και βουλήθη συνιένε του αγαθίνα. Ανομία αντιελογίσατο επί τη κήτη αυτού παρέστη πάση οδό που καγαθί, κακία δε που προσόχθησε, κύριε εν το, ουρανό, το και η αλήθειά Σου έως των εθελών. Η δικαιοσύνη Σου, ως όρη Θεού, τα κρίματά Σου, ως η άβησος ανθρώπους και κτήνης σώσης, Κύριε. Ως επλήθυνας το ελαιό Σου ο Θεός, η οι ιή των ανθρώπων εν σκέπητον τερίγων Σου ελπιούσου. Μεθυστήσονται από του οίκους Σου και των χυμάρων της τρυφή Σου πωτιής αυτού, Ότι, ότι παρασύ πηγη εν το φωτίσου ψώνε Παράτηναν το έλεό σου της γεινός που είσαι και την δικαιοσύνη σου της την καρδιά, Μη ελθέντομοι πούσι περηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσανε. Εκεί έπεσουν πάντες οι εργαζόμενοι που να νομίαν και ουμοι την στήν. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύμα την ίδια η και εις του αιώνας των Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα εθεώ. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα εθεώ. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα εθεώ. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρίτε οι όγια, οι δύο πνεύματι, και νύχια οι και ει των αιώνων Μη παρασύνουν, μη δε του ότι ως τους που και ο Σιλάχα να χλώει στα χία των Πεσούρ. Έλπισον και πει η και κατασκήνω την γη και πει μανθήσιπη το πλούτο αυτή. Κατατρίφησαν του κυρίου και δώσει τα αιτήματα τη καρδία σου. Αποκάλυψε προς Κύριον την οδό σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτό πει. Και αξίσε ω φω την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ω μεσημβρία. Υποτάχυφε το κυρίο. Και η κέτευσον μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εντιωδό αυτού, εν ανθρώπου, ποιούν την παρανομία. Πάθησε από οργή και εγκατάλειπε θυμών μη παραζήλου, ώστε πονιρεύεστε. Ότι οι πονιρευόμενοι εξολοθρεφθήσουνται, οι δε υπομένοντε των κύριων αυτή η σου συγχύν. Και έτσι ολίγων κι ο μη υπάρξει ο μαρτωλό, και ζητήσει τον τόπων αυτού κι ο μη έβρι. Οι δε πραεί κληρονομήσουν υγιή και κατατρυφήσουν επιπλήθη ειρήνη. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλό των δίκαιων και βρήξε από αυτόν του οδόντα αυτού. Ο δε κύριο επιγελάσετε αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η ημέρα αυτού. Ρομφαί ανεσπάσαντο οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον αυτόν. Ο καταβαλίν πτωχών και πέμπτητα του σφάξε του ευθύ καρδία. Η ρομφαί αυτών εισέλθει στι καρδίε αυτών. Με τα αυτών συντριβεί, κρίσων ολίγων το δικαίω υπέρ πλούτων αμαρτωλών. Πολύ Τι βραχίωνες αμαρτωλών συντριβίσονται, υποστηρίζεται δε ο κύριο. Γινώσκει κυρίω τα σοδού των αμόμων και η κληρονομία αυτών ει τον αιώνα έστει. Πού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσουν. Ότι η αμαρτωλοί απολούνται, ιδέε εχθροί του κυρίου άμα το δοξασθείνε αυτός και υψωθείνε εκλείποντες ως η καπνός εξέρωτον. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτίση ο δε δίκαιος η κτίρη και δίδωση ότι οι ευλογούντες αυτών πληρονομήσους η γη οι δε καταρώμενοι αυτών εξαλοφρευθήσονται. Παρακυρίου τα διαδείματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόνα αυτού θελήσει φόδρα. Όταν πέσει ού Οτι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Λεότερο σε γενόμην και γάρε γύρεσαν, και οκείδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, που δε το σπέρμα αυτού ζητούν άτους. Όλη την ημέρα νελεύει και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού ει ευλογία μεστό. Έκλειναν από κακού τη πίεση των αγαθών, την κατασκήνου όνα αιώνα αιώνα-αιώνα. κύριο αγαπά κρίση, και οκεί εγκαταλείψει του οσίου αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται, άνομοι δε εκδιοθήσονται και σπέλμας ευών εξοδοθευθήσεται. Δίκαιοι δε εκδιονομήσως η γη τίπετας την όσους ειν εις αιώνα σε εποχθείς. Στόμα δικαίου μελετήσεις ο και η γλώσσα αυτού να λύσει η χρήση. του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και όχι προσκελιστείς με τα διαδείματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώ σε αυτόν, ο δε κύριο, που μην καταλείπει αυτόν στα σχήρα αυτού, ο δε μη καταδικάσετε αυτόν, όταν κρίνετε αυτόν. Υπόμενον τον κύριο, και φύλαξαν την οδό μου αυτού, και υψώσε του κατακληρονομή σε γη, εν το εξολοθρέβεστε, ο μαρτωλού όψε. Είδεν τον ασχεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ω τα σκύρια του λιβάνου, και παρήχθον και ειδού από κοιν. Και ζήτησα αυτό, και είχε βρέθει ο τόπο αυτού. Φίλε, ακακίαν, και είδε ευθύτητα ότι εστί είναι εγκατάλειμμα ανθρώπου, Οι δε παράνομοι εξολοθρεφθήσονται το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρεφθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστή αυτον έστιν είναι καιρό θλίψεω, και βοηθή σε αυτή κυρίω, κυρίσετε αυτού και εξελίτε αυτού εξαμαρτωλών και σώσοι αυτού. Ότι ήλπισαν επ' αυτόν.